Α έρωτήσω κάτι. Κόπτεται οι κυβερνητικοί για να μειώσουν το φάρμακο, τη τιμή του φάρμακου υπέρ του καταναλωτή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η κυβερνητική. Κόπτεται, ο... ναι, ένα κόψιμο που το έχουν υπέρ του καταναλωτή. Πάντα ένα κόψιμο υπέρ του καταναλωτή υπάρχει. Δηλαδή όλο αυτό yeah. γίνεται. Άσχε yeah. με Για να υποφεληθεί ο καταναλωτή. Ο Άδονη αυτό έχει στο το μπροστινό φα... μέρο του μυαλό. Το έχει στο πίσω, στον μπροστινό. Με καμία φαρμακευτική δεν τον να κάνει πλακάκια. Γιατί βάζουν εδώ η συνταγή ένα αυτό και δεύτερο. Τι το πέρε το φάρμακο Αρμάνι ή κινέζικό ρουχό κοινωνικό αγαθό είναι. Σε μένα μιλά έτσι. Σε σένα μιλάω έτσι. Σε μένα μιλάω έτσι. Ναι, σε σένα μιλάω έτσι. Θα γίνουμε κόλο. Θα γίνουμε κόλο. Ω εδώ. Τι Δεν α καθόλου. Η του καταναλωτή είσαι. Είμαι υπέρ του καταναλωτή. Όπω είναι και άδονη. Γιατί όχι. Τα υποσυρίζω όλα. Δεν ε. πάνε μαζί αυτά. Δεν πάνε μαζί. Καταναλωτή, κατακράζοντα. Αν υπάρχει καταναλωτή και άδονη, ένα θα υπάρχει. Ο άδονη μόνο. Ο θα πεθάνει. Παρακαλώ να πω κάτι. Ε, πριν εκεί που είπε ο Θήμιος ότι η Μπακογιάννη είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα πολλά που πήρε η κυβέρνηση, να βάλει δίπλα τους ε, αυτοκτονούντες όλους, τον αριθμό των αυτοκτονούντων. Ε, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Δεν είναι αυτό αποτέλεσμα; Αυτό λέω. Αποτελεσματικά είναι τα μέτρα. Αποτελεσματικά για τους θανάτου, ναι. 2x1. Τι μέτρα θέσεις εσύ? Δεύτερον, αυτή η αντρίλα που έβγαλε με η Μαράκης για το πεζοδρόμιο με αφήνει εκπληκτό, με αφήνει καταπληκτικό. Σα αφήνει καταπληκτικό. Ναι, για... Μα είσαι καταπληκτικό και πριν. Πάντα είναι, αλλά αυτή τη φορά προχοινάω. Το ε... ωραίο με τη Μαράκη δεν ήταν αυτό. Το ωραίο ήταν ότι θύχτηκε που ο ΣΥΡΙΖΑ τον λέει μακρύ χέρι τη Νέα Δημοκρατία στο Προεδρείο. Και το αντεπιχείρημα Α. ήταν ότι γιατί ο δικό σα ο αντιπρόεδρο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟ και δεν λειτουργεί ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Δεν είπε ότι δεν είναι. Δεν είπε ότι δεν λειτουργεί σαν, ε, Υπότιτλοι Authorwave του Ευρωπαϊκού σας τα τη Ευρώπη, είναι. όλοι μαζί μου Δεν τα αφήνω, εγώ νομίζεις. <Τελίως> πώ δεν τα αφήνω. Τελείω. να κάνω και μια ιστορία, ρε γα, μια παρατήρηση. Για δεν πες. μου Επιτρέπεται ο πρόεδρο τη Δημοκρατίας, ο Παπούλιας, να έχει γυναίκα Γερμανίδα. Ενώ να αυτά τα μνημόνια, μια χαρά δεν έχει πρόβλημα εκεί. Α, γι' αυτό σου λέω το. το, το, το να πάρει από το κεφάλι, Αποστόλη. Να τα λες και να καλά, Αποστολή. Ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση. Ο Μειμαράκης όταν είπε ότι δεν θα αφήσουν το πεζοδρόμιο να κάνει κουμάντο, σε ποιον απαντούσε? Νομίζω αυτοκριτική έκανε. Δεν ήταν αυτοκριτική. Πρέπει να απαντούσε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο πεζοδρόμιο. Κάποια άλλη είναι στο δρόμο και ο δρόμος θα κάνει κουμάντο. Αργά ή γρήγορα θα κάνει κουμάντο. Έτσι να το πείτε το Μεϊμαράκη. Κάθε μέρα σχεδόν βλέπω τι καθαρίστριες ε, και μπράβο του κάτω στην Αθήνα. Να αγωνιούν για το μεροκάμα και για τη δουλειά του. Σήμερα με μεγάλη αηδία παρακολούθησα τον Απόστολο Κακλαμάνη, 77 ετών. Ε, και όχι αηδία, το... λίγο σεβασμό πια, έλεγα. Ναι, ναι, να μιλάει με τον Χατζη Νικολάου και να προσπαθεί να κρατήσει τη θεσούλα του και το πασόκ. Θα τον συμβούλευα τον κύριο Κακλαμάνη να πάει στην κολονάκη εκεί στον Τακάφο, συγνάζει ο Γιακουμάτο. Και να κλείσει μια θέση, να του κάνει μια καλή τιμή και να πάει στο γεροκομένο. Του Άντε, ξεκούτη, για. Έλα ρε Αποστολή! Έλα φιλός! Έλα μάγκα μου, δεν μου λες ρε μπουτράκλα σε ποιο κράτος του πλανήτη έχεις δει την αστυνομία να φυλάει το που Αριλό, η αστυνομία να φυλάει τον πολίτη. Τον Τοντι πιο φυλάρε τολιά. Εντάξει, τώρα μεταξύ μα και λίγα κανένα, έτσι. Δεν λίγα κανένα, τα παιδιά, βέβαια. Όχι. Δεν μέλη! Δηλαδή τώρα αυτού του πεσμένου κάτω που του χτυπάγανε. Μπράβο, μπράμπο! Θα μπορούσα να σα ξεχάσουν και Το χτυπάσει με τον πυροσβεστή μόνο να κάνει τι. Ολύτε. Έτσι για το ευθέα παράτα μα κάτω τον έχεις, χάμω. έχει χά Πάτα με την αρβρήλα, Έλατε. Γιώστε να η... με την πότα, έχει και την ασπίδα. Τι τον και <laughs> το κάσκη του κοιτάζει. Κάνω του κάνει. Σαμπολίκη. Κλέει τον πολιτικό να περάσει μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. τον πατά. Χουσάρο γιατί είσαι μαγκάκο, Απόστολε! Σαν και μένα! Δεν είμαι μαγκάκο! Ε, τι είσαι, Μπαλουρδες. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Δεν μου είναι τρεύμα, μου. Εσεί τώρα με, με, με την καλά, με τη σάτυρα και με αυτά που λέτε στο Orient, τι, τι υποστηρίζετε, δηλαδή τη τι, τι δεξιά τώρα, είσαστε τα δεκανίκια τη, α πούμε, γιατί εκεί το πάτε το πράγμα, γιατί. Ό,τι μπορούμε και εμεί, τι να κάνουμε. Άρα, άρα, άρα. Αλλά άρα, είναι ντροπή, ντροπή να λέτε του Ήριζα δεξιά, δεν έπρεπε. Όχι, άρα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν δεξιέ πολιτικέ και ιδέε, αλλά είναι ντροπή να το λέμε. Μπορεί να λένε αυτά που λέει ο Στουρνάρα. Αλλά είναι κρίμα να το λέτε έτσι. Δηλαδή, έλεγχο, προεκλογική περίοδο έχουμε. Το ξεκαθαρίσεις να γίνει. Παρ' όλα αυτά τι ψηφίζετε. Εγώ κοίταξα να σου πω ψήφιζα πρώτα Πασόκ. Πε το παιδί από την αρχή να συνεννοούμαστε. Πρόσεξε, άκου, εγώ τώρα ψηφίζω ΚΚΚ. Αλλά βλέπω όμω ότι κάπου και αυτοί κάπου, κάπου μα έχουν λίγο. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάνε πολύ. Γιατί δεν μιλάνε. Το KK, Σωστό. Γιατί δεν είναι όλη την ώρα στα κανάλια σαν να, Πασόκους, γιατί... να κυβερνήσουν από εκεί. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, όπω το λέμε, χθε εγώ είμαι λίγο μεγάλο και τώρα μπορεί να ακούω και παράξενα πράγματα. Χθε το Real άκουσα προσεκτικά το πρόγραμμα του ρεαλ. Και Κάποια στιγμή ακούω κάτι φορέ από πανζάρι και ένα μπελάλι έλεγε στα αγγλικά Μπροστά σα βλέπετε την Ακρόπολη, αριστερά την Μπνίχα, απέναντι τον Παρθενόνα και από πλάγια την Ακαδημία. Από κάτω η αρχή αγορά. Έχουμε καλές τιμές. Τα πουλάμε όλα. Τα θέλετε. Τα λιγουρεύεστε. Πάρτε τα. Και μαζί δώρο 5 εκατομμύρια Έλληνες με 152 νενέκους. Ο Άδωνη ήταν. Μετά ξύπνησα και Α. το όνειρο είδα. Ήε φιάλτε και δεν έκουσε όλα. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Ξυπνητό ήστανε. Ξυπνητό ήμουν, ε. Ναι. Και έχω βγει από το νοσοκομείο και είμαι χειρολογημένο και λέω ακόμα είναι άρκο. Χειρότερο νοσοκομείο το σπίτι. Και λέω άρκο σε 10 μέρε, παιδί μου. Τι ένεση σου έκανε εκεί ο Άδωνη. Μα τι ναρκώσει και... κάνουν πια. Σα κάνουν ναρκώσει να βλέπετε οράματα με Άδωνη. Δεν δε, δε, δε ξέρω, Μα... δεν μπορώ να καταλάβω πια. Μάλλον. Αυτά τα γεννόσημα είναι με συστατικό άδονη μέσα. Μ, μάλλον αν Θα γίνει όλοι μαλά. Με... Μια μάρκοση! <χει> Δεν το αντέχω. Ο κύριο Απόστολος Ναι. Τι κάνετε, κύριε Απόστολο? Τα... Εδώ τρώω ένα πιτσάκι. Πώ είπατε? Τρώω, τρώω ένα πιτσάκι. Α, ε, λόγω επιπέδου, λόγω μόρφωση, λόγω αυτών που ακούω, γιατί ήμουν παιδί 22χρονο, το μεγάλο μα τσίρκο όταν το είδα ζωντανά, Βλέπω με το θέμα που θα σα απασχολήσω. Αλλά με έχει προκαλέσει πάρα πολλέ φορέ. Συνέχεια σχολιάζεται αρκετές φορές τον κύριο Μελισανίδη και τον ΟΠΑΠ. Δεν σε έχω ακούσει καμιά φορά να πει πριν τον κύριο Μελισανίδη, ποιος τον είχε τον ΟΠΑΠ. Ποιος τον είχε, ο Κόκαλης. Όχι, ξέρω εγώ, Μήπω τον είχε ο συνεργάτης σου. Ποιος. Ο κύριος που κάνετε την εκπομπή. Καλαμούκης. Ναι, ο Καλαμούκη, μήπω τον είχατε μαζί και στεναχωρηθήκατε που τον πήρε ο Μελισάνιδη. Τι γίνεται, πα Εγώ αν πάω καλά, εσύ αν πα Είσαι λίγο ζαβό, αλλά τι να κάνουμε. Γιατί σα καίει τόσο που πήρε ο Μελισάνιδη τον ΟΠΑΠ. Εσύ τι καούρα έχει. Από το γραφείο του Σαμαρά πέντε και παρεξηγήθηκε το παρεάκι. τι ζόρτρα μα. <Κι> ναι. Τελικά θα γίνει τώρα, θα γίνει πρωθυπουργό ο Τσίπα. Ε, δεν θα γίνει. Από μαλγία σε μαλαβία πάει. Δεν μπορεί, θα γίνει. Όχι, θα το θα ζω, εκτιμήσει αυτό <Κι> ο ελληνικό λαό, θα τον ψηφίσει.